Στίχη 32-42 «Η αγωνία της Γιεθεσημανή» 32 «Κι Γεθεσιμανή 32 και έρχοντα κάποιο περιφραγμένον αγρόκτημα που το γεθεσιμανή και λέγει στους μαθητάς του «Καθίσατε εδώ έως ότου προσευχηθώ» 33 «Και παίρνει μαζί του τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και άρχισε να καταλαμβάνεται από μεγάλη λύπη και έκπληξη για το σκληρό πάθημα που του ετοίμαζαν με πρωτοφανέ μίσος αυτοί τους οποίους αυτός τόσον αγάπησε και να αισθάνεται βάρο μεγάλο η καρδία του. 34. Και λέγει σε αυτού: Είναι καταλυπημένη η ψυχή μου μέχρι σημείο που να κινδυνεύω να αποθάνω. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. 35. Και αφού επροχώρησε ο λίγον, έπεσε με το πρόσωπο καταγή και προσύφχετο, εάν είναι δυνατόν, χωρί να ματαιωθεί το περισωτηρία των ανθρώπων σχέδιων του Θεού, να περάσει μακράν από αυτόν η ώρα των παθών και του θανάτου. 36. Και έλεγε «Αβά, πατέρα μου, όλα σου είναι δυνατά. Απομάκρυνα από εμέ το ποτήριον αυτό του μαρτυρικού θανάτου, αλλά όχι εκείνο που θέλω εγώ, αλλά εκείνο που θέλεις εσύ αυτό να γίνει». 37. Και έρχεται για τους ευρίσκει να κοιμώνται και λέγει στον Πέτρον Σίμων, σύ σή που προλίγου έδιδες σε μέ τόσες υποσχέσεις κοιμάσαι» Δεν μπορέσατε ούτε μίαν ώρα να μείνετε άγρυπνοι. 38. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην καταληφθείτε και κυριευθείτε από πειρασμόν που θα κλονίσει την πίστη σας. Το μεν βάθος της ψυχής σας είναι πρόθυμο να επακούει στο καθήκον. Το σαρκικό φρόνημα όμως κάμνει την ανθρωπίνη φύση αδύνατον και παρασύρει τον άνθρωπον παρά την αγαθήν του εις το κακόν. 39. Και πάλιν... Αφού έφυγαν από αυτούς, προσευχήθηκε ήπε τον αυτών λόγον. Σαράντα. και αφού επέστρεψε, τους σίβρε πάλι να κοιμώνται, διότι τα μάτια τους ήσαν βαριά από τον ισταγμών, και δεν ήξευραν τι να του αποκριθούν. Σαράντα ένα. Κι έρχεται διατρίτη φορά και τους λέγει. Περίεργον. Ήστερα από αυτά που σας είπα, κοιμάστε ακόμη και να πάβεστε. Αρκεί πλέον ο ύπνος. Ήλθεν η ώρα. Ιδού παραδίδε το Υιός του ανθρώπου εις τα σχήρας των αμαρτωλών. Σαρανταδύο. Σηκωθείτε. Ασυπάγομεν τον. Ιδού. Επλησίασεν αυτός που με παραδίδει στου σταυρωτάς μου.